Έλα, αυτολί. Έλα, φίλε. μου κάτι. Ναι, βεβαίω. Όλου του άλλου προηγούμενου του ξέραμε τι ήταν. Και αυτό του ξέραμε τι ήταν. Δεν του ήξεραν όσου πίστευαν ότι είναι αυτό καινούριο. <Κι> αυτό ήταν το ηλουστρασιόν καινούριο, που έμοιαζε καινούριο. Πώ μου εξηγεί εσύ τώρα, ότι αυτό είναι χειρότερο από όλου. Χειρότερο <Κι> από όλου δεν ξέρω άμα είναι. Πιο χρήσιμο μπορεί να είναι. Γιατί περνάει πράγματα που οι προηγούμενοι ήταν άχρηστοι και δεν μπορούσαν να τα περάσουν. Αλλά εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Γιατί πάντα έτσι λειτουργούσαμε. Πάντα ψηφίζαμε έναν ίδιο που έμοιαζε καινούριο. <Κι> δηλαδή τώρα είναι η σειρά του Κυριακου. Αν μ Υπάρχει, θα βγάλουμε τον Κυριακό. Ο Ανιέλη που σου πει την άλλη φορά ότι. ότι δεν μπορεί. καλά είναι που υπάρχει και αριστερά. γιατί μερικοί από αυτού είναι διατεθειμένοι να περάσουν μέσα που δεν μπορεί να περάσει δεξιά. Είδες. Χέστα. Καλά οι προηγούμενη που το έπαιξε τώρα θύμιο. ο Παπανδρέου θα μα έβγαζε από την κρίση το 13. ο Σαμάρα το 14. ο Τρίπρα μίλησε και για 18 και για 19 φίλε. Ποιο τίμιο. <laughs> δεν σου από του άλλου λένε τώρα αύριο ήθαύριο δίνει ήδη ένα μακρινό τύπου του Αγίου Π... Κατάλασβα. Μπορεί να είναι και χρονιά που θα είναι αφιερωμένη στον <laughs> πόσο. Το 18. Φελάτυα. <laughs> δηλαδή πώ λέμε α πούμε χρονιά χατζηδάκι, ξέρω εγώ που λέγαμε. Έτσι, χρονιά του πού Ε, οπότε όλη χρονιά γιορτάζουμε. Εκείνη τη χρονιά θα βγαίνουμε κι Έλα, γεια Είμαι 20 χρόνια επαγγελματία. Συνεργάζομαι με τη π... τράπεζα. Π... Κτλ. Έχω μηχανάκια κι όλε από όλε τι τράπεζε. Αυτό το ξέρει, το τελικόματικό. Το πεί ναι. Ρατάτα λοιπόν. Και τώρα με πήρε τηλέφωνο και. Και και, και και μου λένε: Αν θέλετε να το κρατήσετε, θα το πληρώσετε. Δηλαδή, μετά από 20 χρόνια συνεργασία που μου έχουν πάρει τα ντερά του, και mm. τώρα μου λένε για να το κρατήσω, πριν να το πληρώσω. <Τε>... Τώρα δηλαδή που έχουν, έχει γίνει το capital control, που έχουν γίνει όλα αυτά, σε υποχωρούν να το πληρώσουν. Ε, πότε θα σε υποχρεώσετε, Αν δεν το έχει ανάγκη. Τώρα δεν το έχει ανάγκη. Δεν υπάρχει κανένα κολοκάνάλλο να το έχει αναδείξει. Χαλό, καπιταλισμό. Ναι, <Τι> λοιπόν. Χαλό, τράπεζε. Ναι, θα σου πιούν το αίμα. Να σου πω κάτι, ρε, και εγώ πρέπει να διαμαρτυρηθώ για το εξή. Γιατί κόψατε την επανάληψη τη κοπή, Όταν εμεί μόλι την κόψαμε, κάνουμε και, και διεύθυνση προγράμματο τώρα, αϊ, παράτα μα. Να σου πω κάτι. Μα παίρνει εμά για να διαμαρτυρηθεί γιατί κόψαμε εμά. Ναι. Σου φαίνεται ε. λογικό. Εγώ πού δεν μπορεί να σε ακούσει το και σπανίω τώρα, Σου ρε. έχω λύσει, σου έχω λύσει. Τι μονοτσίπρα, θα μα ακούσει το site ελληνοφρενιανέ.gr. Δεν μπορώ να τώρα θα έρθει και να παπαρχέσαι. Εντάξει, πω θέλω και να ακούω την ώρα που κάνω μια δουλειά. Ε δεν έχει άδικο, τέλο πάντων επαναστατήστε <σχελίδι> για κάτι επιτέλους Απαιτήστε <σχελίδι> κάτι, συγκεντρωθείτε, οργανωθείτε <σχελίδι> Να <σχελίδι> παίζει επανάληψη ελληνοφρένια, <σχελίδι> αφού δεν οργανώστε για τίποτα άλλο Έλα, ο Άγγελο θα παρειδέαγε με φίλε. Νομού, Πέλα, την αγαπητέρα πει. Νομού, Πέλα, άμα. Ναι. Εσείς, να καταλάβει, έχετε βγάλει την τζάκρη. Όχι μόνο την τζάκρη. Ποιον άλλον. Βγάλει και χρυσαυγεί τη βουλευτή και το σιφάκι. Είναι ό,τι καλύτερο, Έβδο. Μια χαρά. Η τζάκρη είναι ό,τι πιο συνεπέ μνημονιακό υπάρχει. Δηλαδή, είναι μαζί με τον Άδων ή η τζάκρη. Αυτό λέω μόνο. Έχουμε στείλει του τέσσερι καλύτερου από εδώ. Έχουμε στείλει του τέσσερι καλύτερου. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Ε, με την κυβέρνηση ευχαριστημένο. Πώ δεν είμαι ευχαριστημένο. Α, έτσι, πράγμα γιατί τη συζή. Ξεχίζει είμαστε, ήρθατε... είμαστε, πετυχαίνουμε καταρχήν, ψωνόμαστε, δεν okay. ξέρω αν τα έχουμε Σα από το μνημόνιο, τα λένε η καμένη οι καμένοι στο όνομα και είμαστε, στον εγκέφαλο. Ξεκάθαρο, μου, ήρθε η Ανάσταση, και το μνημόνιο. Δεν θέλατε όμω, θέλατε να απολυμμνήσετε την αριστερή τίμια κυβέρνηση. Πάμε τώρα. Ναι, μου έσαι ο Τανάλια. Ο Πετούγια. Όχι, ο Τανάλια άκουσα ότι Το Πετούγιας. τι άκουσε είναι άλλο θέμα. Εγώ είμαι ο Πετούγια. Σε γουστάρι? Ε, όχι, όχι. Δεν σε γουστάρι. Όχι. Τι να κάνουμε, φιλαράκι. Θε να κάνουμε μια εταιρεία. Τι εταιρεία να κάνουμε, αν είσαι από κοντά, να σου φίξω ε... λίγο την Τανάλια στο λαρίκι, αν Αυτό μπορώ. Εσύ δεν βγάλει τότε και εγώ θα βγάλω άντερα. Βγάλω τι θε. Κοκορέτσι θα γίνει. Α, τι εταιρεία θα κάνουμε, κοκορετσάδε. Είναι η κοτοπουλάτσι, μη στραβάστη κοκορετσάδε. Ναι. Είχε καραγγελό μεγάλο. Παλ Παρακαλώ. Ποιον. Παρακαλώ. Λέγεται. Real FM σωστά. Ναι ναι ο ίδιος. Δεν τηλεφωνώ σε κάποιον για να λες ο ίδιος. Ο ίδιο ο Real FM λέω. Προκυρήσαμε και στον ελληνικό. Εδώ δεν μιλάμε στον ελληνικό. Εδώ είναι Real. Α, μια ερώτηση ήθελα θα ξαναπάρω σε ευχαριστώ. Oh, oh. Σας ευχαριστώ. Τι είναι, το ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό, ναι, ένα μηδέν. Ναι, πει κύριε. Αυτό που μόλι τελείωσε η πώ το λέγεται, αι. το καμάρι μα. Καλαμούκι είναι αυτό που είναι με την ελληνοφρένεια, με τον. Ο... Αυτό. Πώ το λέμε, τον άλλο, το ξεχνάω, τον Μπαρμπαγιάννη. Μπαρμπαγιάννη, ο άλλο, Και αυτός είναι, πώς λέμε, υπάρχει, ξαναπείτε... το αυτό είναι, πώ Και τρίτη στον Α, ε! Α, εμφανίζεται. Α, ναι, τώρα μου κάνετε ζωή, αγάπη. Αυτό, αυτό, αυτό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ωραία, να είστε καλά. Πολύ καλή, όχι απλά ωραία, να καλά. Καλά τα λέτε. Πολύ καλά τα λέμε. Και λίγα λέμε. Και λίγα λέτε, Πε τα κυρία μου, για μιλάω με τον. Πώ τα λέμε, Μπαρμπαγιάννη. Τον Ιταλό, τον Ιταλό Μπαρμπαγιάννη, ναι. Γιατί είσαι Μιτιλινιό και εγώ με χιότισα, γι' αυτό. Και με εγώ. Ο άλλο Μιτιλινιό καλέω, ο καλαμούκι σου μοιάζει Μιτιλινιό είναι Ιταλικό. Απ Ο δικό σα δεν είναι που βγάζει τα γούστα τη Μιτιλίνη. Α, από εκεί το Βαρβαγιάννη. Δεν είναι, δυστυχώ Εδώ θα ήμασταν να μα ο παππού αυτό. Αυτό είναι Βαρβαγιάννη. Βαρ, δεν είναι ο... Ιταλό. Βα, α, ε, είναι... δεν είστε, δεν είστε ε, ο γονό του που λένε ότι είσαι ζωντανό γονό του, ε. Α, το λένε αυτό. Να πάω να κληρονομήσω κάτι, να, να διεκδικήσω. Εχθέ κάνατε ξεπατικούρα, εκπομπή του χιόνι για το σπίτι του Τσίπρα. Πού έχει ο χιόνι εκπομπή, ποιο είναι ο χιόνι και που κάναμε α, το... και ξεπατικούρα. Νιώθω τον Λένα στον πέρα του από το βήμα FM. Τι;",τις μουρι βλαχάρα. Σιγά δεν είπα και καμπούρι Τι λες μου Άλλο Α, τέλος πάντων. Λοιπόν καλά τεξεπατικούρες το για το σπυρί του Τσίπρα Ρε πάτε καλά. αμάςulliulliulliulli σου λέω ότι θα σου στείλω να φορέσεις I love Τσίπρας. Εγώ I love <χι> Μια χαρά σας έχει Μια χαρά μας έχει Στα όπα όπα ότσι Είναι αυτό που λέμε Στα όπα όπα είχα Και σε ληστεύανε Δεν σε ζηλεύαν, Σε Να βρούνε τέτοιο μάπα Όλες γυρεύανε Όταν τελειώνει τα επιχειρήματα αρχίζει το τραγούδι Ποια επιχειρήματα μωρί τσοκάρο Που θα πω και επιχείρημα σε σένα Μωρίλο φοτομημένιο Θα μιλήσουμε σοβαρά Άι από το χάμον Έλα, Λούγκρε, δεν κάνει καλά. Καλά, καλά. Απόμολα τα, τα μου, τα ετοίμασε όλα. Τα έχω γυαλίσει όλα, τα έχω γυαλίσει το πόμολο. Όπω πέρυσι, θυμάστε. Όπω κάθε χρονιά. Ε, θέλω λίγο να είναι μπροστά, το ένα. Με ε, ό, ό,τι καταφέρουμε, το... δεν υποσχόμε. Εντάξει, αποστολάκι. Το παλεύω. Θα περάσω, ρε φίλε, θα περάσω, τα πάρω. Να περάσει από κάτω. Κάμε <laughs> εγώ από πάνω, δεν σου κατσέ σήμερα, ε. <laughs> το πήγαινε για κάτι καλύτερο, δε σου δεν σου κατσέ. Δεν μου κατσέ, όχι, όχι. Δε <laughs> <laughs> το το πήγαινε για 4-0 και λε και νίκη δικιά μου, έτσι. Έλα, ρε, φίλε, εντάξει, τι να κάνει ναι. Έλα, γεια. Τι είναι εκεί πέρα. Εδώ πήρατε, τι είναι. Το ρίαφε μείνει. Το ρίαφε μείνει, άλλη άκρη τη γραμμή σα. Παρακαλώ. Τώρα ακού το ραδιόφωνο. Βρε κουμούνια, γίνατε όλοι σα εκεί μέσα. Χαλάσαμε, ντύπ. Α στο διάλογο να πάνε. Α πού είναι ένα δεξιό υγιή άνθρωπο, ε. Πάλι, πάνε στο διάλογο. Πι... Εμένα πήραν να σκοτώσουν τον πατέρα μου. Γι' αυτό Έστε... να πάμε στο διάλογο γιατί δεν τα καταφέρανε. Τι ήταν ο πατέρα σα. Ο πατέρα σα τι ήταν, εδώ σύλλογο. Ο τίποτα δεν ήταν ο πατέρα του. Μια χαρά άνθρωπο ήταν και πήγαν να τον σκοτώσουν. Οι χειρότερη φά Άρα είναι οι Τι υποστήριζε ο πατέρα σα. Κανέναν. Δεν μπορεί. Δεν ήταν γραμμένο πουθενά. Γραμμένο δεν ήταν. Ποιο θα ήταν γραμμένο. Έχει δει με κουκούρα γραμμένο κάπου. Πουθενά δεν ήταν γραμμένο ο πατέρα μου. Οι χειρότεροι φαρά είναι οι Γιατί όμω είναι. Όχι, κουνιστό, Άντε, γεια σου. Άντε, γεια. Καλό κονσερβοκούτη. Καλά, Βεζόλου, καλημέρωγένση με. Γεια σου, Γιάννη. Ρωτάει ο Πιτσιρικάς τον πατέρα. Οι δεσποτάδες παντρεύονται. Και ο πατέρας απαντά όχι. Και ο Πιτσιρικάς του λέει γιατί τότε δεν αφαιρούνται τα όργανα του γάμου. Και το απαντάει ο πατέρας του για κάθε ενδεχόμενο. Ε, είναι και ο κόφτης. Για κάθε ενδεχόμενο, ψαγμένα πράγματα λέμε και είναι βαριά για μεσημέρι. Το φοβάμαι. Το φοβάσαι. Ναι, ναι, πολύ ψαγμένα και το ύφο ακόμα πιο ψαγμένο. Ναι. Ταράζει το κόσμος, άκυρον, δεν αντέχει. Άκυρον, άκυρον. Βάλετε παρακαλώ πολύ όπω έλεγαν τη πρόεδρο τη Βουλή. Μπενάκι. Πενάκη, με αυτά που έλεγε, το είχε βάλει πριν κανένα μήνα περίπου, όπω ακριβώ, είτε βάλει βάλει το αύριο και με δάριο σε όλα αυτά τα τομάρια και σε όλου αυτού του προδότε του Αμερικανό Γερμανών του να το ακούνε να δουν ότι από τότε που το είχε πει εκείνη, αυτοί οι έρχονται συλλαγια να τα εφαρμόσουμε και δεν μα ξανακόβουν πια. Αναλαμβάνεται κύριε Πρόεδρε την της για την Προεδρία τη Ελληνική Δημοκρατία για μία πενταετία που θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξει σύνορα και ένα μέρος εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν Ζήτω η Ελλάδα! Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις Και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης <Το> Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές Καθώς θα μπορούν να προστατεύονται Αλλά ίσως και να παραβιάζονται <Το> από αρχές και εξουσίες <Το> πέραν των γνωστών και καθιεργαμένων Έθεσε ένα πολύ ωραίο ερώτημα ο κύριο Τίμιο. Μην ηρωνεύεσαι το θύμιο λέγοντα τον κύριο, έλα. Ε, δεν μου βγαίνει να τον πω αλλιώ, εντάξει. Είναι καθαρή ηρωνία, τέλο πάντων, τι θε. Ναι, κάνει λάθο, δεν είναι καθόλου. Ναι, ναι. Όχι, ναι. είναι κύριο στα σοβαρά. Λέγε τι θε. Ερώτησε που ήσουν εσύ προ εχθέ, προχθέ, αν ήταν στο Σύνταγμα ο κόσμο. Το πανηγύρι τη Φιλαδέλφια ήταν πίνγκα ο κόσμο. έκανε περοτζάδα πάνω κάτω, ούτε καν ψώνιζε. Επίση ήταν και του ΕΠΑΜΠΟ, θα λένε αυτό. Α δεν συγκράτω, τα συγκρατώ τα τον αυτών κυροσκόπων. Ναι, τέλο πάντων, είχε περίπτερο και έβαζε. Δεν μπούλαγε. Δεν μπούλαγε. Τι περίπτερο, γιατί έχει περίπτερο. Σιγάρα, καπότα και τέτοια. Όχι, μωρέ, ξέρει αυτά που κάνουν, τα προεκλογικά. Αυτά. Προεκλογικό. Εκλογικό, όχι προεκλογικό, ναι. τον είπα καιρό σκόπο, Για πε. Λοιπόν, έπαιζε σιρτάκι. Μετά έπαιζε από του Active Member το Πάμε. Α, ωραία, τουριστικά πράγματα. Ναι, που έχουν πει εντωμεταξύ Active Member ότι δεν θέλουν να χρησιμοποιούν τα τραγούδια για πολιτικού σκοπού. Τέλο πάντων. Και επίση ήταν και ο που το λυπήθηκε. Η ψυχή μου ούτε με 30 άτομα. Και λοιπόν, εγώ μπορεί να παραδεχθώ ότι είχα την αυταπάτη ότι η Ευρώπη θα είναι πιο ελαστική. Τι θα γίνει, έχει αυταπάτε ο αντίξι. Αποκλείεται. Που. Κυρίως δημιουργεί αυταπάτε. Δεν είναι ότι έχει, έχει, αλλά βασικά το κακό που κάνει είναι ότι δημιουργεί αυταπάτε. Και μεγάλε προσδοκίε. Αλλά εντάξει, δεν έχω καταλήξει αν είναι μεγαλύτερη φούσκα των τραπεζών με αυτή τη φούσκα τη αριστερά τάχα του ΣΥΡΙΖΑ. καταρχήν δεν είναι αριστερά, ίσως. Αυτό είπα. Δεν έχει αυταπάτε. Για πατέρα την κυρατά το βλέπω εγώ. Αποστόλη επειδή με λόγια δεν χορταίνουν τα παιδάκια μου άκου τι ακούω Χαμονικο Τον ουρανό Φιλάκια <Κι> Είμαι έξω από την Ευελπίδων, 5 ματατζίδες πηγαίνανε βόλτα το Τον πατέρα ή το γιο? Το γιο, το μικρό, το μικρό Να σου πω Γιατί τι έχει να φοβάται Δεν ξέρω, 5 αλήθεια 5, του μέτρησα. Επειδή είμαι Σούργιολο, στα ρήφα μπορεί να με στείλει και εμένα στην Ανίτα. Έχει κάτι ωραίο κομμάτι, αλλά. Την Ανίτα να σε στείλω πρέπει να γίνει Σούργιολο βουλευτή. Όπω η Αυλώνη του. Πάει, αλλά τέλο πάντων. Όχι, ρε φιλαράκι, εγώ δεν σε έβριζα, ρε φιλαράκι. Άντε, εγώ είμαι Αθυρόστομο. Τον κύριο Απόστολο. Ο ίδιο. Ναι, κύριο Απόστολο, ήθελα να σα ρωτήσω. Με συγχωρείτε. Εσχορεμένο. Αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν οι ηγέτε μα, αυτά που λένε τα πιστεύουν. Κατά βάση ναι, ναι, τα αντίθετα συνήθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναι, Α, <laughs>